Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Ξεκίνησε ωραία η μουσική Γι' αυτό άργησα να σας καλημερίσω σήμερα Καλώς ήρθατε στον τοίχο Και μια καλή ώρα να έχουμε Τι λέω άνθρωπο Με πια σε ποιητική διάθεση Κυρίες μου και κύριοι Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 26814060 Είναι το τηλέφωνο το γνωστό Στο οποίο μπορείτε να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας η καλημέρα η καλή Η καλημέρα η καλή Πα, α, Τέρα τελείως, θα την κάνω ποιητική την εκπομπή Έληξη Now. Ποιητική αδεία μπορώ να λέω ό,τι θέλω η, Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους Που είναι συνδεδεμένοι Now. Και μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Και μέσω Αέρος Αέρος Now. Και στους φίλους στη Θεσσαλονίκη Στην Καρδίτσα, στην Αμαλιάδα, στην Εμέα Στην Καρδίτσα Είπα στην Καρδίτσα Είναι, είναι ο θέμα Αέρος, -αέρος λέμε καρδίτσα. -καρδίτσα. Λοιπόν στην Άωσα Στην Αθήνα και Αλαχού Όπου μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε Και σε αυτούς που δεν μας ακούνε Καλή τους μέρα Να είναι καλά οι άνθρωποι. Κυρίες μου και κύριοι Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Όπως θα έλεγε και ο ποιητής απατία τι έπαθα σήμερα την ποιήση Ενεπνεύστη ε, ο Πάσχατος μας έφτασε εμπρός Δηματαχή κάπως έτσι. Εδώ λοιπόν τελειώνει με μια πανηγυρική παράσταση χθες. Έκλεισε η... το θέατρο των α, ημερών και ξεκινάνε οι 15 μέρες της Μαστούρας όπου θα παίζονται άλλα είδου θέατρα για να περνάς καλά. Ε, Δεν σε ξεχνάνε βλέπεις. Πάντως χθες με πανηγυρική Πανηγυρική δηλαδή παράσταση Παρευρέθη ο πρωταγωνιστής Της ε, σκηνής Στο Υπουργείο Υγείας Όπου σύσομο το Υπουργείο Και τα λιθάρια δηλαδή Και, οι, ε, σου πω, και τα αγκωνάρια Τον υποδέχθησαν Τους ομίληξε τους παλα... Τον παλαμάκησαν παλαμάκη, Πήγε σύνεφο, Τους υποσχέθηκε ότι θα προσλάβει Πέντε λαγό Να φάνε ψωμί ενώ γιατρού, νοσηλευτικά προσωπικά γάζες, μπαμπάκια θα προσληφθούν οι πάντε. Πάντω ήταν πάντως ήταν πανηγυρική η παράσταση ε, έχω μια απορία στην οποία σας παρακαλώ πολύ απαντήστε μου όταν πηγαίνει ένας ιδιοκτητη μιας εταιρείας λέμε ρε παιδί μου τώρα ή ένας μέτοχος να επισκεφτεί ένα εργοστάσιο διακόπτουν την παραγωγή και κάθονται από κάτω και παραμακίζουν τον το μέτοχο ή τον ιδιοκτήτη διότι τώρα βάλε Πόσε ώρες οργανώνονταν να τον ε, περιμένουν. Πόσε ώρε ε, κάτσανε εκεί να πούμε στη σειρά να τον παλαμακίζουν. Και βάλε και μετά και ένα καφέ, ένα φοντάν, ένα λίκερ. Πάει το μεροκάμα το. πιο μεροκάμα το θα μου πει. Γιατί τι άλλε μέρε τι κάνουν. Τουλάχιστον χθε είχαν και τη δικαιολογία, περιμέναν τον αρχηγό. Αυτέ είναι οι μεταρρυθμίσει, ρε Αλέξη. Αυτό είναι το καινούριο πρόσωπο τη αριστερά. Μία από τα ίδια. Τα ίδια έκανε και ο Παπαδόπουλο όταν πήγαινε να επισκεφτεί τα αργουστάσια, τα ίδια έκανε και ο Καραμαλέα ο Γέρο, τα ίδια έκανε και ο Αντρέα Παπαντρέα ο Γέρο, τα ίδια έκανε και ο νεότερο Παπαντρέα, τα ίδια και ο νεότερο Καραμαλέα, ο Σιμίτης, ο Σαμαροβενιζέλος, όλοι τα ίδια. Όλοι τα ίδια κάμερες, παλαμάκι και θαθαθά θαθαθαθα. Θα, θα, θα, θα, θα, θα, θα. Το θέμα όμως τώρα είναι ότι δεν είμαστε εκείνες τις εποχές που η μερίδα του πληθυσμού που στενάζει σήμερα και σφάζεται, έκανε σλάλομ και επιβίωνε ανάμεσά σας. Είναι διαφορετικές οι εποχές. Θα μου πεις ε, και τι έγινε. Ο Ολυμπιακός και το Βεγάλαιο να κερδάει και οι άλλοι καταλαβαίνει. Είναι η αλής του μνήμης ρίση του Μητρόπουλου. Εδώ λοιπόν οι παλαμακιστές να πληρώνονται και ο στρατός μας και οι άλλοι δεν πάνε να να να. Αυτή είναι η ιστορία, πάντως γεγονός είναι ότι η θεατρική παράσταση των ημερών Έκλεισε ουσιαστικά χθες Άντε να έχει και τίποτα σήμερα δεν νομίζω Οπότε ξεκινάει η 15η μέρη Η Μεγάλη ουπο οπως εχουμε ματα ξαναει ερχεται η μεγαλη ραστονη Του Πάσχα του με συγχωρείτε του καλοκαιριού Όπου εκεί ε, θα περάσουν ότι γουστάρουν Και το καινούργιο μνημόνιο που λέγεται ε, Βοήθεια για στο σπίτι Όχι, ανάπτυξη Κάπως μας το πω Αλέξη Γεγονός είναι ότι στην ευνομούμενη δημοκρατία μας Κυρία μου και κύριέ μου Ουρλήθηκαν χτες Ουρλήθηκαν μιλάμε Για τη Βίκη Τσοχαντζοπούλου τη... Την κυρία Την κυρία Βίκη Τσοχαντζοπούλου η οποία την κομπάνησε Λοιπόν το τι γινόταν χθε Δεν μπορείς να φαντα δεν τι γινόταν. Εν και μια ελπίδα ρε παιδί μου Ότι εκεί στο διαδίκτυο Οι φωνές Θα είναι κάπως διαφορετικές Ε βέβαια είναι αν είναι ελάχιστες Τι αφιερώματα Τι τα κάγκελα της φυλακής είναι για τους Λεβέντες Ποιος πήρε το κλειδί Τι έγινε Πέρασε μια χαρά και η ώρα Με το αφιέρωμα στη Βίκη τι... Την κυρία Βίκη σταμάτη Και τώρα τι θα κάνουμε Α θα κρατήσει αυτό λες Χωρίς Βίκη Μπορεί και σήμερα για να σπρώξουν Γιατί από αύριο τέλος Τα μολύβια κάτω Πάντως ε... Κυρία μου και κυρία μου Κατά την απενή μας άποψη καλά έκανε η Βίκη και την κοπάνη Πολύ καλά έκανε Βίκη. Δηλαδή κάπου Αμα είσαι Βίκη σταμάτη Και τσοχαντζόπουλος να είσαι. Σε πνίγει το άδικο ρε παιδε. Σε πλήγει το άδικο να βλέπει όλου του άλλου λίσταρχου όχι απλώ να κυβερνάνε, να περνάνε ζωή και κότα και εσύ να είσαι στη φυλακή να Σε πλήγει, κάπου σε πλήγει το δίκιο, έτσι δεν είναι. Γιατί μη μου πείτε και εσεί που ακούτε στι εντόπιες κοινωνίε, δεν βλέπετε του λίσταρχου δίπλα σα να περνάνε με τα σου. Να, εγώ τον Έλαν τον βλέπω κάθε μέρα εδώ. Να, α, όχι αυτό είναι, τι διάλογο είναι νωρί, είναι 10 και 10. Απίστευτο, όχι, είναι άλλο, ήταν ίδιο το σου. 11 παραπέτα, 11 παραδέκα, περνάει με το Σουβ λοιπόν, και πάει, είναι από τους μεγαλολίστραρχους αυτός. Λοιπόν, ε, και εκεί στις εντόπιες κοινωνίες τους λίσταρχους τους ξέρετε. Είναι ούλοι έξω, σήμερα κουνάνε τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και τρώνε από τα, δεδουλε, από τα δουλεμένα με τον ιδρώτα τους οι άνθρωποι. Το η κοινωνία μας κυρίες και κύριοι Αγαπημένοι μου τηλεακροατές Είναι γεγονός ότι έχει αγριέψει Σε όλους τους τομεί Έχει αγριέψει Δεν είναι κοινωνία αυτή πια Είναι κάτι άλλο Το φτάσαν δηλαδή το πράγμα εκεί που θέλαν Το γεγονός το οποίο Έλαβε χώρα χθες Στο, στο σχολείο εκεί στο Νοαέδ, Στο Με την 22χρονη Η οποία τράβηξε μαχαίρι Και επιτέθηκε συμμαθήτριες της είναι το να μαζί του είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα διότι η ίδια η κουπελιά σχηρίζεται ότι ήταν θέμα ήταν θήμα, να το λέμε και ευρωπαϊστή πια, μπούλινγκ εκφοβισμού και και τον παθόν της στον τάραχο η μητέρα της Λέει ότι έβριζαν με ισχρό τρόπο την κόρη μου, οι συμμαθήτριες τώρα το αρνούνται. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εάν αυτοκτονούσε αυτή η κοπέλα, έτσι, όπως διατείνονται ότι αυτοκτόνησε το Βαγγέλης στα Γιάννενα. τι τροπή θα έπαιρνε το πράγμα. Τις μέρες που ολοφύρονταν με κροκοδίλια δάκρυα ολάκερ η Ελλάς, με συγχωρείτε. Ο Λάκυρη για, για αυτό το παλικάρι Είχε πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Γιώργος Και μου είπε να σου θυμίσω την ιστορία ε, στο Ρέντι Μία ανάλογη ιστορία Με ένα θύμα εκφοβισμού Το οποίο τους ξάπλωσε κάτω τους κάποια στιγμή δεν άντεξε Αλλά μετά το βγάλαν τρελό, ψυχοπαθή Ακόμα στο ψυχιατρίο θανε. Οπότε λοιπόν... Ε, τι έγινε τώρα εκεί πέρα και τράβηξε μαχαίρι το κορίτσι. Δηλαδή, παρακαλώ, καλή σας μέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Πολύ σωστά ο φίλο τηλεκτροατή ε, αυτό εκείνε τι μέρε μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είπε Αν ο Βαγγέλη τράβανει και τους καθάριζε δύο-τρει ή έπαιρνε ένα όπλο τέλο πάντων εκεί, αυτού του μάγκε τι θα γινότανε. Γεγονό είναι ένα κυρίε μου και κύριοι ότι κατά περιόδου τα θύματα εκφοβισμού αυτά τα κορόιδα που λέμε τα κορόιδα ε, δεν αντέχουν και κάνουν το απορρινοημένο ε, μάλιστα έχουμε και τε, τέτοιες περιπτώσεις ε, σε μεγαλύτερο εύρος όπως ε, για παράδειγμα ας πούμε σε κάποια σε ένα χωριό δεν άντεξε ο άνθρωπος πριν κάποια χρόνια και πήρε την καραμπίνα και καθαρισε πεντέξι όπω όπως ε, και σε άλλο, σε άλλη πόλη Παρακαλώ Εκεί, εκεί καταλήγουμε Έχεις απόλυτο δίκιο Ναι Ναι ναι ναι, ναι. ναι. Έτσι έχει δίκιο απόλυτο ε, Μια μεγάλη φίλη Ακροάτρια λέει ότι Ουσιαστικά για αυτή την ιστορία Όλοι, και όλοι οι υπόλοιποι είναι γεγονό. δεν είναι πολλά για τα οποία δεν φταίμε φίλοι μου ε, σε αυτή την κοινωνία τη, στην, για την, στην οποία χύνουμε προκοδίλια δάκρυα αμέσως και τα ξεχνάμε όλα ε, εμείς δεν θέλουμε ε, να, να γίνουμε ευνομούμενοι κοινωνία κοινωνία δικαίω ε, είναι πολλές οι που που τα θύματα εκφοβισμού γιατί μου είπε και εδώ η τελευταία φίλη είναι παιδιά μου λέει τα οποία υποφέρουν από την πρώτη δημοτικού μέχρι να τελειώσουν και το γυμνάσιο, το Λύκειο υποφέρουν κυριολεκτικά αυτές οι ψυχές είναι... και καθόμαστε ε, ε, και τους κοιτάμε και λέμε εντάξει γιατί γεγονός είναι ένα ότι είπαμε και εκείνε τις μέρες ότι παρακαλώ Λοιπόν, ε, μια άλλη τηλεακροάντρια φίλη ε, Στις εποχές που ζούμε Μου λέει και εφόσον δεν υπάρχει πολιτεία Το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι Μεγαλώνουμε ρατσιστρώνια Ομαδοποιούνται και Κάνουνε ό,τι κάνουμε και εμείς Με τις ομάδες μας Δεν έχεις και πολύ άδικο Το θέμα είναι το εξής Ότι προσωπικά δεν είμαι κανένας ψυχίατρος να κάνω ανάλυση και της, και της... Ούτε τους λένε αυτούς Κοινωνιολόγος ε και εσείς και εγώ προσωπικά εδώ τη γνώμη μου λέω αλλά διαγυμνού οφθαλμού φαίνεται ότι πραγματικά φέρουμε μεγάλη ευθύνη ε, φτάσα, φέρουμε μεγάλη ευθύνη όχι μόνο για τις πράξεις ε, των παιδιών μας αλλά και για αυτό που υφιστάμεθα διότι εκφοβισμό δεν υφιστάμεθα ως λαός αυτή τη στιγμή απλά το μεγαλύτερο τον υφίστανται αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα που τους καταστρέψανε και το μικρότερο οι βολεμένοι και επικρατεί ο, εκφοβισμός, ο μικρότερος εκφοβισμός των βολεμένων αυτό δεν είναι διότι δεν είναι ακόμη ένας εκφοβισμός να ακούς τον δολοφόνο σου τον, τον, ε, ε, αυτόν που σου ασκεί τον εκφοβισμό μέχρι και χθε να, να σου μιλάει για τιμιότητα γιατί η Ελλάδα είναι υποκατοχή ο Σαμαρά, τα έλεγε χθε αυτά. Τα έλεγε χθε. Αυτή η τύπη, γι' αυτό σου λέω ότι ο Τσοχαντζόπουλο, ε, δηλαδή, ούτε στο χειρότερο εχθρό σου τώρα να είναι τσοχαντζόπουλο αυτέ τι μέρε έτσι. Αλλά δηλαδή να βλέπει όλου αυτού να πουλάνε και μαγιά και αντρίλα, γιατί ο Σαμαρά είναι και άντρα πάνω απ' όλα, μην το ξεχνάτε να παίζουν πρωταγωνιστές σε όλες τις παραστάσεις και αυτός ο ταλέπορος να είναι φυλακή ταλέπορος λέμε τώρα πάντως γεγονός είναι ότι αν το κορίτσι αυτό αυτοκτονούσε χθες σήμερα όλη η Ελλάδα θα έχει νεκροκοδίλια δάκρυα όπως και για τον ξεχασμένο πια Βαγγέλη έμεινε ένα γκράφιτι στα Γιάννενα να θυμίζει την τραγική ιστορία όπως και για άλλο, άλλα παιδιά ή μεγαλύτερους τραγικά χαμένους από τον εκφοβισμό μιας κοινωνίας και των ομάδων μιας κοινωνίας διότι για να πάμε και παλιότερα bullying λέμε τώρα ή εκφοβισμό ασκούσαν και αυτοί οι οποίοι δεν άφηναν κανέναν επικλαδικών πράσινων να βρει δουλειά αν δεν προσκύναγε και αυτό εκφοβισμός ήταν όπως εκφοβισμός ήταν και το χαρτί κοινωνικών φρονιμάτων όπως εκφοβισμός ήταν και άλλα παλιότερα γι' αυτό χρησιμοποιώ το ότι Ζούμε ανάμεσά σας Κάνουμε σλάλομ κυριολεκτικά Ανάμεσά σας Παραφράζοντας τους εξωγήινους Που ζουν Ανάμεσά μας Πραγματικά Οπότε λοιπόν στο, εκεί στη σχολή Όπως λέγαμε ε, Είχε και ένα γράμμα η κοπέλα Και Πάνω της Οι πληροφορίες είναι από την ασφάλεια πειραιά Όπου περιγράφει ότι είχε γίνει δέκτης άσχημων συμπεριφορών στη σχολή με κοροϊδεύουν έγραφε δεν αντέχω άλλο κατάλαβες και το θέμα είναι το εξής τώρα δεν είναι αν το έχει σχεδιάσει ή όχι το κορίτσι το θέμα είναι ότι έγινε και το ερώτημα είναι το εξής να βάλουμε ένα ερώτημα μετά τα κροκοδίλια δάκρυα για τον Βαγγέλη έγινε καμία ενέργεια ας πούμε στα σχολεία της χώρας στι σχολές της χώρας Ενδιαφέρθηκε κανένας δάσκαλος, κανένας καθηγητής, κανένας σύλλογος γονέων να κάνουν κινήσεις, να μαντρώσουν τα παιδιά, να τους κάνουν ομιλίες. Δεν ξέρω, αν έγινε κάτι και συμμετείχε κανένας από εσάς, ενημερώστε με και εμένα να το ξέρω. Παρακαλώ. Σωστά, σωστά, σωστά. <Ρι> Ό, όλα αυτά ναι εμπίπτουν στο γενικό εκφοβισμό φίλε τηλεκροατή που έλεγα πριν γιατί μου λέει bullying εκφοβισμός δεν είναι μου λέει αυτά τα κοινωνικά συσήθεια τα οποία θα δίνουν υπο, υπόσχονται να δώσουν στα παιδάκια όπου τα 70 από τα 100 παιδάκια θα είναι με την καραβάνα στο χέρι και τα 30 θα είναι με τα χάμπουργκερ τα πατατάκια και τα, και τα λούσα τους αυτό δεν είναι ένα, μια μορφή είναι αλλά βλέπεις ότι ε, οι διαχειριστές της κατάστασης δεν έχει σημασία αν είναι αριστεροί Το μυαλό τους δεν αλλάζει σε τίποτα από τους προηγούμενους Δεν ξέρω είδες, αν είδες καμιά διαφορά εσύ εδώ είμαστε Ο Γεγονός πάντοτε είναι ότι ε, το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις Μετά μην ξεχνάς ότι τα παιδιά σήμερα βιώνουν και προβλήματα μέσα στην ίδια την οικογένεια προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν όταν έρεαν τα γάλατα, τα μέλια και τα γλυκά κρασιά. Οπότε η κατάσταση χειροτερεύει ακόμη περισσότερο. Πάντως μην ανησυχεί, αγαπητέ μου, η λίστα του Βαρουφάκη είναι ήδη στου ετέρους στα Brussels Group, στα κουρκουμπίνια όπω του λένε και θα έχει του υποσχέθηκε ο, ο, ο Βαρουφάκη 3,9 του ΑΕΠ πλεόνασμα. Πώ από στο πλεόνασμα πάλι. Πάλι δεν θα έχουμε τι να κάνουμε το πλεώνασμα. Πάλι θα τρέχουμε στα body line για δίαιτε. Δηλαδή ότι θα σκάσουμε από πλεώνασμα. Oh! Βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θεωρεί ότι αν πιάσουμε 1,2 πλεώνασμα θα είναι θαύμα. Παιδιά θα συνονοηθείτε μεταξύ σα. Είστε και αριστεροί άνθρωποι. Συνονονονοηθείτε μεταξύ σα. Θα πιάσουμε 3,9. Εντάξει το 3 το μακρύτερο θα πιάσουμε. Καμία αντίρρηση. Αλλά λέμε 3,9 ή 1,2. Καλά ρε παιδιά, άνθρωποι άνθρωπες, εσείς τα να καταλάβουμε κι εμείς <Το> Πάντως ε, όπως είπαμε ξεκίνησε η... Ξεκινάει δηλαδή ήδη Η δεκαπενθήμερος Μαστουράρα Αυτή ξεφεύγει από τη μαστούρα Την καθημερινή Και πάμε σε μαστουράρα Είναι με μαστουράρα δεκαπενθήμερος Αλλά 8 και 9 Απριλίου ε, Ο Βαρουφάκης Όχι, ναι Ποιος, ναι, τι θα επισκεφτεί το Eurogroup για νέα μεταρρυθμιστικά μέτρα. Α, ο Βαρουφάκη. Βέβαια, η κίνηση τακτικής τη αριστερή κυβέρνηση είναι ότι τι ίδιε μέρε ο Τσίπρα θα είναι στον Πούτιν. Κοίταξε, κυκλοφορεί κίνηση που κάνει η αριστερά. Ρε. Κοίταξε τι κόλπα είναι αυτά. Ούτε στι Ινδίε δεν μπορούν να τα κάνουν. Θα συζητήσει με τον Πούτιν, λέει, πιθανέ συμφωνίε. Άκου να δει και άκουσε να ακούσει. καλό. <Κιώ>, Ποιο το έγραψε αυτό μάλιστα, μάλιστα Είναι απίστευτο δηλαδή να σε ονομάζει το Reuters Το χρήσιμο ηλίθιο του Πούτιν Και να εννοεί το Τζίπρα φυσικά Είναι απίθανο δηλαδή Αλλά <χι> τι να κάνουμε Τι να κάνουμε και τι να ομολογήσουμε Άκου λοιπόν να ακούσεις και άκουσε να δεις μεγάλε είναι τελειωμένη η ιστορία Είναι κυκλοτική η κίνηση Είναι κυκλοτική η κίνηση ε, Ο ένας θα είναι όπως είπαμε Στο Eurogroup Και ο άλλος θα είναι στη Μόσχα. Σας λέω και σας ματαξαναλέω Ότι μην ακούτε Τις μπαρούφε Τις οποίες αμουλάνε και από, εδώ, από εδώ και από εκεί Είμαστε υποπλήρη κατοχή Τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα εντάξει. Τα λεφτά θα τα δώσουν Για να πληρωθούν ε, μισθή και διότι ξαναλέμε ότι αν δεν τα δώσουν δεν θα πάρουν οι ίδιοι τα δικά τους Εντάξει, αυτό τους ενδιαφέρει οπότε μη σκάτε και μην ακούτε δραχμές πεντόβολα ε, πεντόλιρα και τα και τα λιμπάν έτσι θα πάει η κατάσταση όσο δεν ξεσηκώνεται ο λαός με τα, με τα δόντια του διότι δεν έχει άλλα μέσα πια του τα πήραν και τα φτιάρια και τους γκασμάδες όλα λοιπόν έτσι θα πάει η κατάσταση Ακριβώς έτσι θα πηγαίνει η κατάσταση μέχρι την, ε, να επιβάλλουν μια, μια τάξη πώς να την πω δεν ξέρω τι και όπου δεν θα κουνιέται φίλο στην καινούργια αυτή στο καινούργιο αυτό μόρφωμα το λέω εγώ ναζιστικότερα το ραϊχ, το οποίο θυμίζει αυτοκρατορία θυμίζει μια αυτοκρατορία όπου έχει ξαμολύσει ε, την Ιερά Εξέταση εδώ για την Ελλάδα μιλάμε γιατί για του άλλου ακόμα είναι υποτακτικοί γλύφουνε και δεν έχουν και τον άξονα τωμεταξύ. έχει ξαμολύσει μια ιερά εξέταση ήδη έχει σπάξει 400, 500, 600 χιλιάδες κόσμο και τους άλλου θα τους βάλει στη γραμμή τους βάλει στη γραμμή ε, συνεπικουρούμενοι βέβαια από εκατομμύρια βολεμένου και πολιτικούς άρχοντες ευρώδουλους και ευρωπροσκυνημένους Ο λογαριασμός, τον πρόσεξε, χτες, αυτά είναι οι κινήσεις εντυπώσεων. η κινήσεις εντυπώσεων. Λέει, ε, βγάλανε λογαριασμό, ο παπάς από τα κανάλια, ε, χρωστάνε λέει, ε, λεφτά και θα δώσουν ένα 24 εκατομμύρια ευρώ εκεί πέρα και καθαρίζουν τα εθνικής εμβέλειας. Κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό, αυτός ο, ο βομβαρδισμός της τηλεοπτικής εικόνας, της τηλεοπτικής ήταν λέει χρόνος Αγορασμένος από το Από το κράτος Για να προβληθούν τα κόμματα Καταλαβαίνεις μεγάλη το δούλευμα που σου ρίχνουν Μιλάμε για εκατομμύρια Τον κοστολογούν όσο θέλουνε το, Τον τηλεοπτικό χρόνο Οπότε παίξανε λέει τι διαφημίσεις Και αυτό ήταν ένα είδος πληρωμής Προς το κράτος Κατάλαβες Οπότε στήσου εκεί Και άκου αυτά τα πληρωμένα μιστάρνα. Λοιπόν για αυτά που λένε Το κράτος τους έχει απόλυτη ανάγκη Όπως και αυτοί έχουν Απόλυτη ανάγκη το κράτος Το οποίο κουμαντάρουν Γιατί αυτοί το κουμαντάρουν το κράτος Βέβαια και αυτούς τους κουμαντάρει κάποιο άλλους Αλυσίδα είναι το πράγμα Οπότε μην ακούς τώρα και μην ε, Ξέρεις ε, Κορώνεσαι και παίρνεις τα χάκια σου Ότι να τους ζητήσανε λεφτά Και, και από αυτά τα 24 εκατομμύρια που τους ζητήσαμε, μία δεν θα δώσουν. Θα τους κάνουν κάτι διαφημίσεις για κρατικές, ξέρω εγώ, εταιρείες και προγράμματα και τέτοια και θα τελειώσει η ιστορία. Town, dust, hey, hey. Πάντως, hey, hey. παρακαλώ. ναι μα δεν παίρνει λεφτά αέρα, αέρα παίρνει, δεν παίρνει λεφτά. αέρα παίρνει εδώ είναι αλαξά αυξε... yeah. ακριβώς αγαπητέ ε, μου μου λε να πούμε ότι παίρνει λεφτά από, από παροχή υπηρεσία μα δεν παίρνει αέρα τίποτα δεν παίρνει το κάτως αλλά ξεκολιά αέρα είναι εδώ εξουσίας Δηλαδή κατάλαβες Αυτό το κράτος δεν εισπράττει από πουθενά Από ε, πραγματικό χρήμα Πραγματικό γιατί πρέπει να ζήσει και να πληρώσει Από πουθενά έτσι δεν εισπράττει Είπαμε εισπράττει ε, ε, φόρος από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων αυτή τη στιγμή Και εισπράττει και αέρα Κάνει διαφήμιση και τον πληρώνει με αέρα Ο Μεγκατσάνελε, ο Αντενατσάνελε Και ο... Ο, ο, ο Κυρμίτσος ισπράττουνε αέρα κοπανιστό όπως αέρας κοπανιστός είναι και οι φόροι τους οποίους υποτίθεται ότι εισπράττουν δεν είναι φόροι αυτοί είπαμε τα ξαράπαμε, είναι από το καντήλι του Χριστού τη Παναγία βάλε και λίγο στο Όσιο Πατάπιου ότι ε, περισσέψει καμιά σταγόνα δίνουν σε μισθού και συντάξεις και ε, λοιπόν καμιανού τριπτοκλασά του Όσιο Ιάγιου και τα λιβάνια να καίνε και σε ξαναματαρωτάω εγώ, είναι αξιοπρέπεια ελευθερία και κράτος αυτό. Λέμε ρε παιδί μου, όσο ε, οπαδός δηλαδή και να είσαι αυτών των τύπων, χρώματος, σε ξαναρωτάω, αυτό είναι ευνομούμενη κοινωνία, είναι κοινωνική δικαιοσύνη, είναι κράτος, τι είναι αυτό, πώς μπορείς να το ονομάσεις. Μια απάντηση θα μα, Για παράδειγμα, λέμε τώρα, πέσαμε πάνω στην περίπτωση, ο... Επί των... Υπουργείων εκεί, Πανούσης Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Αυτό, το, δηλαδή Είναι η προσωποποίηση Ο Πανούσης είναι η προσωποποίηση Του αριστερού στην Ελλάδα Τα σαλτάρω, Θα σαλτάρω τη θεσούλα να σου πάρω Λοιπόν ε, Έγραψε άρθρο Μεγάλο ο άνθρωπος Με αφορμή τους, α, τους αντιεξουσιαστές Εντάξει, γέλα εδώ, καμία αντίρρηση Λοιπόν και λέει Αριστερά και μάλιστα κυβερνό αριστερά, θα τα λέει ο αριστερό πανούσε τώρα. Προσέξτε, σημαίνει ισοελευθερία, δικαιώματα, κοινωνική πολιτική, δημόσιο έλεγχο, δικαιοσύνη. Προσέξτε, αυτό σημαίνει αριστερά. Όποιο θεωρεί ότι το, το σύγχρονο διεθνέ και ευρωπαϊκό, δεν ξεχνάμε το ευρωπαϊκό. Βρε δεν πανάσε να σε λένε και Σταλίνογλου. Σταλίνογλου να σε λένε Ιωσήφ Σταλίνογλου, το ευρωπαϊκό δεν το ξεχνάμε στην Ελλάδα. Είναι από τα κι αυτό, Ευρωδουλο, Ευρωλάγνο. Αλλά αριστερός όμως Λοιπόν, όποιος θεωρεί ότι το σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό πεδίο αριστερή Δια σημαίνει ανοχήρωτη χώρα και πόλη Δίχως προσωπική, κοινωνική, εθνική ασφάλεια, δίχως στρατό Και δίχως αστυνόμευση, χωρίς δικαστές, ή φυλακές Όποιος πιστεύει λοιπόν τα δι... ότι τα διδάγματα της ιστορίας μας είναι περιτά Αφού όλοι οι λαοί είναι αδελφωμένοι φάρτο... Τι γράφει ο άνθρωπο ρε, Παρε, και ότι η πεδία μας επιτρέπει κάθε ατομική δράση Και τότε όχι μόνο δεν έχει σχέση με την αριστερά Αλλά ούτε με τη δημοκρατία Κατάλαβες μεγάλε Δύο πράγματα Τα έχουμε τα ξαναπεί Από τη στιγμή που δεν είσαι σκημένος Ευρωλάγνος, Ευρώδουλος Με οποιαδήποτε ταμπέλα Στην Ελλάδα Σου ε, δηλαδή αριστερός, δεξιό Φιλελέ ε, Με γεμελέ, με γεμελέ λοιπόν, σου κολλάνε μια ταμπέλα και τέλειωσε η ιστορία. Λοιπόν. Παρακαλώ. Ένα ε, το. θα το πούμε κι αυτό τώρα. Βέβαια, βέβαια, μπορούσε αυτή τη στιγμή. Λέμε ρε παιδί μου, τώρα να πούμε να βγει ένα ένας αριστερός Είναι και 300. Δηλαδή, αν τους μετρήσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι 300.000 ταμπέλε αριστερών. Και να του πει. Κύριε Αριστερέ Πανούσι Κύριε Αριστερέ Πανούσι Λέμε τώρα, κάνουμε μια υποσημείωση Ήγου Ιστερόγραφο Στον Πανούσι Συνάδει η αστική δημοκρατία Με ό,τι πρεσβεύει η αριστερά Λέμε ρε παιδί μου Μια ερώτηση κάνουμε στο, στον πολυμορφωμένο Σαλταδόρο της αριστεράς Που τον επιβράβευσε ο Τσίπρας Για τα μνημόνια που ψήφιζε Όταν ήταν στη ρημάδ σοριδών Τι μα λέτε δηλαδή Φτάσαμε σε ένα σημείο, φτάσαμε σε ένα σημείο, να, να, να τα έχετε διαλύσει όλα, να, να μας λέτε την πα, πα, ριά σας και να καθόμαστε με ανοιχτό το στόμα, λες και βλέπουμε τα βυζιά της Μόνικας Μπελούτσι. Ρε πλάκα μας κάνετε, κουνήστε λίγο την κεφάλα σας να βγω. Έτσι και δηλώσεις ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, εις αριστερός, μπαίνει στην κυβέρνηση και λες ότι πα, παριά θέλεις. Πώς συνάδει η δημοκρατία αυτή Η αστική δημοκρατία Η διαχείριση του καπιταλισμού Που είσαι αυτή τη στιγμή εσύ Με την αριστερά Για πες μας δηλαδή για να καταλάβουμε κι εμείς Ανακαλώ Βέβαια Την ίδια διαχείριση κάνει ο Πανούς Στον Τσίτρα σήμερα Εκείνοι ήταν εχθροί τη δημοκρατία, ναι. Παρακαλώ. Ρωτάει λοιπόν ο τηλεακροατή την εποχή που κάποιοι ήταν στα Μακρονίσια, Δημοκρατία δεν είχαμε. Βεβαίω. Ακριβώ την ίδια δημοκρατία που διαχειρίζεται σήμερα ο Τσίπρας με τον Πανούση και την παρέα του. Και ξαναρωτάει ο τηλεακροατή και αυτή που ήταν στα Μακρονίσια τι ήταν. Εχθροί τη πατρίδα. Ήταν αυτοί που ήταν στα Μακρονίσια, είναι η εχθροί του Πανούση, του Τσίπρα αυτών. Αυτό ακριβώς Μην κοιτάς τώρα που βαφκαλίζονται κάποιοι Και φοράνε παλαιστινιακές μαντήλες Και κάνουν γλέντια και χορούς Και παίζουν και λέει αντάρτικα Και ξέρω εγώ κάτι τσιριζέι να πούμε Αυτοί είναι όλοι για πλάκα Εντάξει είναι όλοι για πλάκα Ξαναλωτάμε λοιπόν Πως συνάδει λέμε για να, για να βάλουμε Και το κεφάλι μα. στο θα σου πω αμέσως... <Το> ναι, ναι, ναι, θα σου, <Το> θα σου πω. αμέσως, ο κάθε Πανούσης, λοιπόν, ο κάθε Πανούσης ο οποίος το παίζει, το παίζει, όχι αυτό που εννοείται, το παίζει αριστερός, πετάει την παπαριά του για να κάνει εντύπωση. Γιατί άκουσες ο τηλεακροατής μέσα στο λόγο του Πανούση ισοελευθερία και μου λέει μια ελευθερία ξέρω και φυσικά μια ελευθερία ξέρεις. Στην ισοελευθερία όμως, πρόσεξε, στην ισοελευ Είστε εσείς όλοι, νομίζετε ότι εσείς όλοι είστε ελεύθεροι και εμείς που είμαστε, και εμείς είσαι ελεύθεροι είμαστε κάτι παραπάνω από σας Κατάλαβες, είμαστε όλοι οι, πώς το λένε, ο πρώτος μεταξύ ίσων. Παρακαλώ. Θα το πάνε... Θα, τον... θα το εντάξουν εκεί τώρα. Σουσια, Ναι, ναι. Γεια σου. Νομίζω ότι αυτό το Υπουργείο τώρα θα το πάνε εκεί. Αυτά λοιπόν δεν αφήνουν μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα να δώσουν γραπτά τα αιτήματά τους. Οι... Εποχική πυροσβέσταση, τι να αφήσουνε, Ό,τι το συμφέρει θα κάνουν. Επειδή κοιτά το θέατρο που παίζουν τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια ιστορία η οποία είναι τελειωμένη. Όσο για το ισοελευθερία, αυτό σημαίνει η μεγάλη. Εσεί όλοι έχετε ισοελευθερία και εμεί είμαστε οι μάγκε που σα κουροϊδέψαμε και σα δουλεύουμε. Κατάλαβε, όταν φτάνει τώρα ο, ο Πανούσης να σου μιλάει για αριστερά και δημοκρατία. Αριστερά, ε, τι σχέση έχει ο Πανούση με την αριστερά και πια με τη δημοκρατία. Καταρχάς ο Πανούσης ως πρόσωπο ψήφισε όλα τα μνημόνια Αυτά για τα οποία εσύ έβγαλες τον Τσίπρα που ήταν αντιμνημονιακός Πόσο άλλο πλάκα να σου κάνει ο τσίπρα λοιπόν Και τι να πει ο Πανούσης Είναι τα, τα πρόσωπα κυρία μου και κύρια μου Είναι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γελία Εσύ δεν θέλεις να το καταλάβεις Γιατί είσαι αριστερός Και θα σου αποδείξω τώρα πρόσεξε γιατί πόσο γελία είναι τα πρόσωπα Παρακαλώ μπαμπούσκος, θα γίνει μπαμπούσκος ο Τσίπρας. Θα σου αποδείξω αυτή τη στιγμή μην με βγάζεις τη λακροατή μου θα δει πόσο γελί είναι πόσο γελί είναι δεν μπορεί να υπάρχει στην ψυχοσύνθεση στο μυαλό και στην ιδεολογία ενός αριστερού η κοινωνική απασχόληση μεγάλη το επίδομα φτώχειας δεν μπορεί να υπάρχει και όμω αυτή η αριστερή κυβέρνηση θεωρεί εργασία τα πεντάμινα απασχόληση. Και θα καλέσει, λέει, 32.500 ανέργους να τους προσλάβει μέσω ΟΑΕΔ. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό δεν, είναι, δεν προσφέρει τίποτα στους ρυθμούς ανάπτυξης μιας χώρας. Στη ζωή των ανθρώπων, πάνω απ' όλα. Διότι δηλαδή, χέρσου τους ρυθμούς ανάπτυξης. Πρώτα, αν είσαι αριστερός, κοίτα τη ζωή των ανθρώπων. Την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και μετά, κοιτά όλε αυτέ τις ιστορίε. Οι οποίε όλε αυτέ οι ιστορίε δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να υπηρετούν τα αφεντικά σου, είναι δυνατόν. Ερώτημα βάζουν. Ερώτημα βάζουν. Να συνάδει με το μυαλό ενό αριστερού, ο οποίο παλεύει για κοινωνική δικαιοσύνη, παλεύει για το, το πεντάμινο κοινωνική απασχόληση, το επίδομα φτώχεια, το συσίτιο στα σχολεία. Κάτσερε, μεγάλε. Και ποια είναι η διαφορά σου, λοιπόν. Από το, από το γερμανό Τσολιά που υποδέχτηκε εδώ με μέση το σχέδιο Μάρσαλ Και έβαλε τα πεινασμένα παιδιά στην ουρά στα τολ και τα τάιζε κουρκούτι στην καραβάνα Ποια είναι η διαφορά σου Καμία Διότι εσύ δεν δήλωσες και θαυμαστείς το σχέδιο Μάρσαλ Εσύ δεν μας έφερες το καινούριο Μάρσαλ μέσω σας στην Ελλάδα Για ποιους αριστερούς μιλάμε αγαπητέ μου Παρακαλώ <Συξελίδι> <Συξελίδι> Αχ, ναι. Αυτή είναι η ισοελευθερία μου λέει ένας τηλεακροατής Θα πάρουν 32.500 μαλάκες Με πεντάμενη απασχόληση Ενώ 3-4 εκατομμύρια είναι σταυροπόδη Και τα παίρνουν στο δημόσιο Είναι η ισοελευθερία Τραγικά, τραγικά Απ' τη στιγμή που τα παλαμακίζει Και τα προβάλλεις, τι θα κάνεις. Αυτή είναι η πλειοψηφία Μια πλειοψηφία η οποία λειτουργεί Σε μια ψευδοδημοκρατία Να το τονίζουμε, διότι. Αυτή τη στιγμή, 342.000 Έλληνες, το 2014, προσέξτε με στοιχεία, αυτά είναι στοιχεία, είναι πολύ περισσότεροι, έστειλαν βιογραφικό για εργασία σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Have... Και στην ίδια έρευνα, το 55% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας θα έφευγε, αν μπορούσε να βρει δουλειά εκτός Ελλάδας. Yeah. Και το ερώτημα είναι το εξή. όταν θα έρθει αυτή η έρμη ανάπτυξη, Ποιον θα βρει εδώ να δουλέψει Κανέναν έτσι δεν είναι Κατάλαβε, Αυτά Αυτά πρέπει να κοπούν μαχαίρι Η λύση Η λύση είναι μία Και ο Μπακλαβάς γωνία Αλέξιμου. μου Λοιπόν Η αλήθεια Βγαίνει, Καλείς το λαό Του λες την αλήθεια Τον καλείς να παλέψει Από το επόμενο δευτερόλεπτο Εντάξει Και τελειώνει η ιστορία Όλα τα άλλα Είναι διαχείριση Διαχείριση γερμανοτσολιάδων ε, Υπέρ των κατακτητών Τίποτα άλλο δεν είναι Τίποτα άλλο δεν είναι Τίποτα μα τίποτα άλλο δεν είναι Διότι αυτή τη στιγμή Μπορεί εσένα να σου παίζουν 5 ώρες Στην τηλεόραση τη και τη σταμάτη και, και άλλα πράγματα Αλλά την ίδια στιγμή Μπορείς το παρακαλώ Να είσαι καλά, ποιο είναι. Ποιο. Αγια σου το φίλο, τι <coughs> <coughs> Είσαι καλά. Α mm -hmm. μα. Πρέπει να τιμωρηθώ. Πρέπει να τιμωρηθώ. Να τιμωρηθώ. <coughs> Είσαστε καλά εκεί πάνω. Mm -hmm. Ε, όλοι προσπαθούμε την προσπάθεια είμαστε. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Gonna... Όχι, να ακούς αφού μου μιλάς, με ακούς έτσι δεν είναι. Be, yeah. Δεν με, με ακούς τώρα που σου μιλάω. Gonna... Δεν, δεν ακούς το... εκεί από το ίντερνετ, δεν τα ακούς αυτά που λέω εγώ, τώρα που σου μιλάω. Α μπράβο, τι, τι ανάλυση! Τι ανάλυση θα σου κάνω! <Τι> Α, μήπως ακούσεις από πού μπήκες και την ακούς την εκπομπή? Ναι, σε ποιο site. Ε, αυτό, άρα με ακούσε απευθεία. Κάτσε, περίμενε, περίμενε να ακούσεις αυτό που το σου πω τώρα. Έλα. Το Λεμαΐδα, καλή σου μέρα. Για να περίμενε. Το άκησες τώρα αυτό. <σμήλεια> ναι, ε, έχει λίγη καθυστέρηση. γιατί είναι και ένα κάνω δρόμος μέχρι την Λεμαΐδα. <σμήλεια> Έλα, φιλιά, φιλιά. Γεια <σμήλεια> <γιάσου> <γιάσου> <γιάσου> σου, Τάσο. Να σε καλά. Να είσαι καλά Τάσο μου, να σε καλά, να σε καλά Ευχαριστώ yeah. Ο φίλος μου ο Τάσος από την Πτολεμαϊδα Καλή σας μέρα και εκεί στην Πτολεμαϊδα Μην με παραξήγητε να με ξεχνάω κανένα φίλο στην Ελλάδα Λοιπόν, σε όλους λέω καλημέρα Αλλά είδες τελικά Τάσο ακούγομαι ακού, ζωντανά την ακούς στην εκπομπή Αλλά καλό Καλό σου Έτσι αυτό είπα Αυτό λέω, αυτό... Μα αυτό λέω... Αυτό λέω... Οπότε, άστερη επανάσταση από τον Οκτώβριο Α, έχει το παζάρι, ξέχασα, ναι, ναι του Χριστού Ναι, μωρέ, ναι, ναι, θα τη βγάλω Έλα, γεια Έγινε, Ντάσσε καλά, καλά μου λέει εδώ ο φίλος τραβάτε εσείς και θα έρθω για την Επανάσταση διότι να τελειώσει το Πάσχα έρχεται καλοκαίρι του παγώ για τον Οκτώβριο όχι δεν μου λέει έχουμε παζάρι τον Οκτώβριο και έτσι περνάει η ζωή φίλε μου και φίλε μου τάσο στην Πτολεμαϊδα όπου φαντάζομαι ότι τραβάτη και εκεί στην Πτολεμαϊδα λοιπόν με όλη αυτή την ιστορία διότι εσείς δεν έχετε και μόνο ανεργία και τέτοια έχετε και άλλο βραχνά ξαναρωτάω λοιπόν και λέω στους αριστερούς όταν το 55% του εργατικού δυναμικού θα έφευγε αν μπορούσε, όταν 342.000 Έλληνες το 14 έστειλαν βιογραφικό, ποιο είναι, ποια είναι η λογική σας απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Ποια είναι η λογική σας, να, να σε φωνάζουν, να μιλάς στο Υπουργείο Υγείας και να σε παλαμακίζουνε. Να λες τις ωραίε γραμμένες κουβέντε σου, να υπόσχεσαι τι θέσει εργασία. Πάρ' το χαμπάρι αγαπητέ μου. Ανάπτυξη... Και ζωή δεν γίνεται αν δεν πάρει μπροστά η πρωτογενής παραγωγή Αν δεν ξεχορταριαστούν τα χωράφια Πώς να σ' το πω Παρακαλώ Έλα Δεν άκουσα τι είπε Αυτό δεν λέω Ναι Ναι ναι ναι Ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι. <laughs> Καλό Πάσχα στα Αλάνια λέει που φύλακαν τη Βίκη μου λένε <laughs> Καλό Πάσχα να έχουν όλοι ρε Στην Αρπαχτή είμαστε όλοι τι να κάνουμε Είναι <laughs> Δεν βέβη από το DNA του, του παπατζή αυτό Ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής Πριν μιλήσουμε το φίλο μου τον Τάσο από την Πτωλημαϊδα Λοιπόν Παρακαλώ <laughs> Ναι, τώρα μισό λεπτό. Ναι, ναι. ναι, φίλε μου, ε, φύγανε 150.000 γιατροί. Ε, τι θα καθόταν εδώ να, να περιμένουν τον Τσίπρα και ε, πού θα τους βρει τους 5.000, ε, εντάξει θα φορέσω και εγώ μια φόρμα αν γίνω γιατρό. Και τι έγινε, μήπως δεν έπαιζαμε μικροί, όταν ήσασταν μικροί, μικροί, εσείς δεν παίζατε το γιατρό. Ε, το ίδιο κάνει και ο Τσίπρα τώρα παίζει τον Πρωθυπουργό. Ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Αυτή τη στιγμή που εσύ ασχολείσαι με τη βίκη τη Σταμάτη. Με, τε, με το τι άλλο σου παρουσιάζουν Σε υπερπαραγωγές Προσέξτε υπάρχουν άνθρωποι που στε, Όχι απλώς στενάζουν καταστράφηκαν Με τις πλημμύρες Στον Εύρο στις Σέρες κλπ Μιλάμε για, για καταστροφή για, ε, και, ε, Μάλιστα ε, Η πληροφορία που έχω Είναι ότι είναι ο, ο τρίτος χρόνος Δεν φυτρώνει τίποτε πια Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος Να κάνουμε καλή μια ερώτηση Τι έγινε πνιγμένοι εδώ στην Άρτα οι πληγμένοι εδώ που ήρθαν και τους είδαν εδώ Ήρθε και τους είπε και το περιβόητο Θα σας δώσω λεφτά από τον Ελγά Ο αριστερός ήρθε εδώ και τους το είπε Δηλαδή θα σας δώσω λεφτά από τα λεφτά σας Έτσι θα τους αποζημίωνε Αυτά είναι η πραγματική ζωή Η πραγματική ζωή Είναι ο παππούς η γιαγιά Ο πατέρας που ε, δεν μπορεί να πάρει ένα αυγό από τώρα που έρχεται η Πάσχα στο παιδί του και μια λαμπάδα να πάει να κάνει η ανάσταση Ο πνιγμένος αγρότης, τα πνιγμένα ζώα του κτηνοτρόφου Ο άνεργος ναυτεργάτης στο πέραμα Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Ο άνεργος δημόσιος υπάλληλος, ο, ο ξεσκισμένος ε, μικροεπαγγελματίας που τούκλησε στην επιχείρηση και τον καλείς να πληρώσει και εκατομμύρια ε, η κυρία Στάλιν βαλαβάνει. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή δεν είναι ότι την κομπάνησε η Βίκη. Η δίκη καλά έκανε και την κομπάνησε. Χάσαμε τη Βίκη, stop. Δεν είναι αυτή η ζωή μεγάλη. Δεν είναι η ζωή οι βαρούφες που λέει ο κάθε πανούσης, ο κάθε τσιρώνης υπουργό για το νερό και τα υφόρα κόλπα. Αυτοί, το, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Σπρώχνουν την ολοκλήρωση της κατοχής στην Ελλάδα. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι σφαγμένοι. Έλα, ντε. Μεγάλη απορία. Τι έχουμε λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά προ το τέλο. Τι λέει εδώ τώρα, δεν πρόκειται, τι είπε ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τι είναι αυτό ο Πετράκο. Έχουμε και καινούργια προσώπα Είπε λοιπόν, ο, δήλωσε ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Πετράκο, Χώρε τη ΕΕ θα πάρουν την Ελλάδα πλοαγίω. Δεν πρόκειται λέει να υπάρξουν απικιοκρατοί. Καλά, τι να πω, να αυτή η απαργία Λοιπόν Βαλαβάνι Βαλαβάνη είναι το πρόσωπο του αιώνα στην Ελλάδα μεγάλη. Το αριστερό πρόσωπο του αιώνα Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό Βαλαβάνη, Αν συμφωνήσουν οι εταίροι Πάνω απ' όλα με το μέτρο Μπαρουφάκη Περιφόρου ακίνητης περιουσίας Τότε μεγάλε 2.780.000 Έλληνες Απαλλάσσονται από το φόρο Αλλά εκατομμύρια Έλληνε Θα πληρώσουν διπλάσιο φόρο ακίνητης περιουσίας <laughs> εσύ ρε μεγάλε Μ' αρέσεις ειλικρινά Εσύ καλά εσύ πίστευες Ότι θα σε πάει μπροστά ο Μπουμπούκος Ο Βορύδης και ο Σαμαράς Δεν θα πιστεύεις τώρα θα σε πάει μπροστά ο Βαρουφάκης Και η Βαλαβάνη Ο Τσιρόνις, ο Πανούσης Οι άλλοι πως τη λένε εκεί επί της μετανάστευσης Η γυναίκα του Δρίτσα Αυτή είναι, δεν το... κυρατασία. είναι η κυρατασία Δεν είναι κυρατασία έτσι δεν τη λένε Παρακαλώ, Παρακαλώ. Ναι, δεν κατάλαβα Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι Καλά λέει ο τηλεακροατής εδώ Πόσους φόρους θα πληρώσω για αυτό το σπίτι Όταν το φτιάχνα πλέον ένα φόρος Φόρους, φόρους, φόρους Πόσο... Α, μεγάλε Σε παρακαλώ πολύ, ειδικά τώρα με την αριστερά θα Πληρώσω κι άλλο φόρο Ας πάνα να βρουν τους παράνομους Γεια σου Βασίλη από την Άωσα Τι μου λέει ο Βασίλη εδώ ο φίλος Λάθος μου λέει Λάθος Πανούσης ο, ο, ο, ο, ο, ο αριστερός του τίποτα Εναντίον της αριστεράς του τίποτα Ε αρε Βασίλη Είπα και εγώ ρε Βασίλη Καλή σου μέρα Θεοδοσία ε, Το πήρα Τα πήρα τα mail που μου στήλες. Λοιπόν ε, Α το μη βροντοχτυπάς την πένα Το διάβασες άρεσε ε. Για τον Αντώνη μη βροντοχτυπάς την πένα σε λίγο και τη χτένα έτσι είναι! Είναι σε ένα άρθρο και στον τοίχο. Μπείτε, διαβάστε ε, Θα σου στείλω κι εγώ αυτό το. Του Καρύμπα είναι γνωστή ιστορία χρόνια. Αλλά θα σου στείλω ορισμένα. Ε, σου στείλω ένα mail με κάποια βιβλία τα οποία έπρεπε να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία ελληνική ιστορία. Αλλά ε, τα ξέρουν λίγοι στην Ελλάδα. Θα σου στείλω, περίμενε κάποια στιγμή σήμερα σου mail. Λοιπόν, ε, μια και το φτάκαμε το θέμα στο τέλο. Ε, θα έλεγα. Θα έλεγα ε, να σας ε, αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που το γουστάρω πολύ ρε παιδί μου, πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι θα το γουστάρουν και πολύ από αυτούς που το ακούσουν. Για ακούστε το και ελάτε να κλείσουμε παρέα. Καϊνένα, παιδιά της Αμαρίνας κι ασύς τελερομένα. Σαμπάτα, πάνω γεμουστά βούνα, σαμπάτα Για τα τις αμαρίνα, μου ρε περιακαίμενα, για τα τις αμαρίνα, για για καημένα, τραγούδια να μην πείτε κι ας είστε ελευρωμένα. Κι αν κι εσύ μωρέ η μου, κι αν Η δολιά η αδερφή μου μου ρε παιδιά και μένα Η δόλια, η αδερφή μου κι ας είστε Διευθυντή, Διευθυντή, Διευθυντή, Διευθυντή, πως Διευθυντή, πώς Διευθυντή, Διευθυντή, Διευθυντή, Διευθυντή, Διευθυντή, Διευθυντή, Διευθυντή, Διευθυντή, Αυτά τα παιδιά απ' τη Σαμαρίνα <Τι> Άιντε παιδιά απ' τη Σαμαρίνα Λοιπόν κυρίε μου και κύριοι Εμείς τέλος Επειδή δεν αντέχουμε και πολύ το λιβάνι Θα επιστρέψουμε Μετά το πώ είναι η γερτήρα καλά Του Θωμά Του Θωμά Του το άπιστου, Τον ταλέπορο του Θωμά Τον υπανάπιστο, ναι Λοιπόν ε, τι να πούμε Δεν έχουμε τι ευχές να σας δώσουμε Να είστε υγεία να έχετε Υγεία να έχετε και να σκάτε από υγεία Γιατί από ανάπτυξη είστε ήδη σκασμένοι Οπότε Εις το επανακούιν Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα διαβάζετε τα άρθρα Και τα ρεπορτάζ στον τοίχο Όσοι μας επισκέπτεστε Μπορείτε να τα διαβάζετε καθημερινά ε, Θα λειτουργούν καθημερινά αυτά Εις το επανακούιν λοιπόν Από πώ τον είμαστε Από του Θωμά. Και αφού σας ευχαριστήσουμε ε, Για την ακρόαση Και για την τιμή και για όλα αυτά Να ευχηθούμε να περάσετε καλά Και να είσαστε όλοι καλά Πάντοτε, γεια και χαρά σας Απέντε, FM, στέρεο.